Ο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και τη σέντις μήμασι ζωή χαρίσαμενος. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, πέστε εσείς κάτι. Κανείς δεν θα τίποτα. Όταν παράσετε, Καμιά φορά η προσμονή ενός μεγάλου γεγονότος όπως είναι για παράδειγμα η Ανάσταση έχει, είναι πιο εύκολη παρά αυτό το ίδιο το γεγονός και καμιά φορά είναι πιο εύκολο ο άνθρωπος να διαχειριστεί την δυσκολία παρά την χαρά. Ίσως δίνει μια μεγαλύτερη αίσθηση ζωής ο πόνος ή η προσπάθεια να κατορθώσουμε κάτι παρά αυτή η ίδια η χαρά. Και σημάδι, σημάδι ε, εσωτερικής ορίμανσης ή σημάδι ζωής καλύτερα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος μπορεί και χαίρεται και δεν τον κουράζει χαρά ευλογείται λοιπόν η κατάσταση γίνει κατά την οποία δεν τον κουράζει χαρά για παράδειγμα, κανείς περιμένει την Ανάσταση κάνει τον αγώνα του κατά δύναμη της Σαρακοστή αλλά ενώ το, γεγονός, το κεντρικό όλη της προσπάθειάς μας είναι η Ανάσταση εν η Ανάσταση για μας λύγει το βράδυ με τη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το γεγονός και μάλιστα δεν περνάει μία μέρα και σαν κόποση γιατί εξαντλείται όλη αυτή η κατάσταση της Ανάστασης σε εξωτερικά πράγματα και δεν υπάρχει η εσωτερική εκείνη υποδομή για να μπορέσει, να καρποφορήσει το γεγονός της χαράς Γι αυτό πολλές φορές ενώ μπορούμε να γκρινιάζουμε πιο βολικός μας είναι ο πόνος γιατί έχουμε ένα νόημα ότι πρέπει να ξεπράσουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε κάτι το πιο δύσκολο είναι πως να αντιμετωπίσεις την χαρά πως η χαρά να είναι δημιουργική, να είναι ζωή, να είναι αλήθεια και να μην φέρνει κούραση, κόποση, βαριαστημάρα, ακηδία, ανία. Και αυτό γιατί δεν είναι χαρά που ζούμε. Είναι μια ψυχολογική κατάσταση, μια συναισθηματική κατάσταση. Όχι πως είναι κακιά η συναισθηματική ψυχολογική κατάσταση, αλλά αυτή η κατάσταση να έχει συνέχεια, να μην είναι μια καταναλώσιμη κατάσταση που έχει φθορά, που έχει ημερομήνια λήξης. Άρα το γεγονός της Ανάστασης ίσως δεν το ζήσαμε ακόμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πώς είναι δυνατόν η χαρά να υπάρχει στην καρδιά μας και η χαρά ως αίσθηση συνέχειας ως κατάσταση αιωνιότητος αφελώς σκεφτόμενη και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε μακριά από την χάρη του Θεού είναι μα δεν θα κουραστούμε στον Παράδεισο χαρά χαρά δεν υπάρχει ποικιλία δεν έχει κάτι να κάνουμε δεν θα βαρεθούμε και αυτό γιατί τα πρότυπα χαρά που έχουμε είναι φθαρτά πράγματα και δυστυχώς και αυτό το γεγονός της Αναστάσεως ως, ως φθαρτών γεγονός το ζούμε ενώ είναι ένα αληθινό γεγονός. Επομένω, αυτό που είναι σημαντικό να γίνει μέσα μας είναι να ξεφύγουμε από την επιφάνεια, από το ψεύτικο, από το τυπικό και να αναζητήσουμε την αλήθεια του Θεού να μην ησυχάσουμε μέσα μας με αυτά που ζούμε, να μην βολευτούμε δηλαδή και να επιδιώξουμε να γευτούμε την αλήθεια Αλήθεια είναι πρόσωπο είναι ο Θεός και τα στοιχεία αυτά που μας δηλώνουν ότι ζούμε είμαστε μέσα στην αλήθεια, ένα από αυτά είναι και αυτό γεγονό. η αίσθηση της χαράς της χάρας εκείνης που δεν φθύρεται, που δεν καταναλώνεται που δεν δαπανάται, που δεν φέρει κόπον. άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι μέσα στην πνευματική ζωή αλλά και όλη τη ζωή να είναι μια αίσθηση και να μην ησυχάζει και να μην ευχαριστείεται με τίποτα είναι η απόδειξη ότι είναι μακριά από την αλήθεια του Θεού ο Απόστολος Θωμάς ζήτησε να ψηλαφίσει τον Χριστόν. Ζήτησε να έχει μια προσωπική αίσθηση του Αναστάντος Χριστού. Να έχει μια προσωπική εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Δεν ικανοποιεί το με τις μαρτυρίες των άλλων μαθητών. Αυτό μπορεί να ακούγεται τον Μυρό. Αυτό με τη συνήθεια της θρησκευτικής μας σκέψης να είναι τολμηρό. Όμως δεν είναι έτσι. Μας είναι τολμηρό γιατί συνηθίσαμε η σχέση μας με τον, με τον Θεό να είναι μια θρησκευτική πράξη εφησυχασμού και παράδοσης και όχι ένα προσωπικό γεγονός ο Θωμάς ζητούσε να έχει προσωπική παρουσία αίσθηση και μαρτυρία της ανάσταση του Χριστού ούτω ώστε όταν θα κηρύσει τους άλλους ανθρώπους να μην είναι πράγμα που άκουσε αλλά γεγονό που ψηλάφισε και έλαβε προσωπική μαρτυρία έτσι λοιπόν όταν η θρησκευτική μας πίστη εφησυχάζεται πίσω από τις μαρτυρίες άλλων δεν είναι ζωντανη πίστη και ούτε είναι κάτι το οποίον το δέχεται ο Θεός μάλλον πίσω από αυτόν τον εφησυχασμό δεν κρύβεται η πίστη μας αλλά η ολιγοπιστία μας γιατί θεωρούμε μάλλον τοπικό να έχουμε προσωπική αίσθηση του Θεού και για να ησυχάζουμε την ανησυχία μας λέει χριστιανή η χριστιανοί θα ορθόδοξη και τι το ψάχνουμε τώρα το πράγμα η ανάγκη του ανθρώπου η ενεργοποίηση αυτής της ανάγκης να έχει προσωπική αίσθηση του Θεού δεν είναι απλώς κακό είναι απαραίτητο αυτό που φαίνεται ως φθορά ως εκοσμήκευση, είναι η έλλειψη ανησυχίας πνευματικής αναζήτησης πνευματικής και η ανάγκη μας να ενταχθούμε σε ένα σύστημα θρησκευτικό που να μας πουπετε 5-10 πράγματα που να κάνουμε και να ησυχάσουμε. αλλά τι λέει η καρδιά μας πόσο ο είναι αυτό δεν μας απασχολεί ή μάλλον μας τρομάζει. Δεν είναι ησυχή η μαλλον μας τρομαζει δεν ειναι η καρδια μου αλλά και πού να βρω εγώ τώρα. Ανάπαυση. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να με αναπαύσει. Το θεωρούμε πολύ μακρινό τον Θεό. Το θεωρούμε σαν μια ιδέα, σαν μια άποψη, σαν μια ιστορία κάποιων ανθρώπων. Και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά ε, τολμηρώνει για μας ή μάλλον μπελάσει, ναι, μας τρομάζει το να κοιτάξουμε μέσα μας και να δούμε μια καρδιά που δεν είναι εμπνευσμένη από την Χάρη του Θεού που δεν είναι φωτισμένη από τον Θεό που μάλλον είναι μια καρδιά που αγνοεί ή και μάλλον αμφισβητεί πλήρως τον Θεό και επειδή βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι Τότε η θρησκευτική μα ζωή ή η καλύτερη πνευματική μα ζωή γίνεται απλώ μία συνήθεια, μία νευροτική πολλέ φορέ συνήθεια. Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και αυτή την πτυχή του εαυτού μα που λέμε που ξέρει καμιά φορά μπορεί να είναι και αλήθεια, και αυτά έχουμε καλά, για να μα ικανοποιεί ο Θεό. Τι καθημερινές ανάγκες μας συνέχεια του γεγονότος ότι δεν πολύ πιστεύουμε στη δυνατότητα ζωντανή ζωντανής με τον Θεόν συνέχεια αυτού του πράγματος είναι ο εγκλωβισμός της ύπαρξής μας στην προσωρινότητα δηλαδή τι απολυτοποιούμε τα, πράγμα, τα καθημερινά μας προβλήματα για παράδειγμα το να βρω ένα σύντροφο θεωρείται το πάνη στη ζωή μου το να τακτοποιήσω τις δουλειέ μου την περιουσία μου, να έχω υγεία θεωρείται το παν δηλαδή είμαι θα εγκλωβισμένη στην προσωρινότητά μας γιατί στην ουσία πιστούμε στη δυνατότητα ζωντανής σχέσης με τον Θεό Και αυτή μας την ανάγκη επειδή, επειδή τρομάζουμε ότι θα μας βγάλει μπελάδες και ανησυχία τι θα δούμε μέσα μας είτε μακριά από την Εκκλησία ζώντας κοσμικά είτε μέσα στην Εκκλησία ζώντας τυπικά θρησκευτικά ο Θωμά κάνει κάτι το λήμπρο, βγαίνει από αυτή τη διαδικασία και ζητάει, απαιτεί κατά κάποιον τρόπο να έχει τη μαρτυρία της ανάσταση του Χριστού. Ο Κύριος μας συγκαταβαίνει, απαντάει στον Θωμά. Ο Θεό είναι συγκατάβαση. Αυτό θέλεις, αυτό σου δίνει. Αλλά στη συνέχεια ελέγχεται ο, ο, ο Θωμάς από τον Κύριο όχι για την ανάγκη του να βεβαιωθεί για την ανάσταση του Χριστού γιατί η ζωή μας οφείλει να είναι μια προσδοκία και εκεί είναι αγώνας μας βεβαιότητος για το έλος και την αγάπη του Θεού Δεν κατηγορείται και δεν ελέγχεται ο Θωμάς για αυτόν τον λόγο Γι' αυτό άλλωστε η Εκκλησία μας ονομάσει την απιστία. το του Θεούμα καλήν απιστίαν γιατί οδηγεί στην επίγνωση αυτό το οποίο κατά κάποιον τρόπο ελέγχεται, για το οποίο ελέγχεται ο Θεούμας γι' αυτό λέει ο Κύριος μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες είναι ο τρόπος που επέλεξε να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού δηλαδή το επίπεδο του να ψηλαφίσει δηλαδή το επίπεδο των αισθήσεων ενώ θα μπορούσε να είναι ο λόγος του Κυρίου μας να είναι το φως του Κυρίου μας και αυτό είναι ένα, μια άλλη που από την οποία πάσχομεν όλοι ότι βλέπουν τα μάτια μας ονομάζουμε αλήθεια ότι είναι υποκείμενον στον υπολογιστή του εγκεφάλου μας θεωρείται αλήθεια χάθηκε μέσα μας μια άλλη γνωστική ικανότητα <Και> δηλαδή έχω απέναντι μου κάποιον άνθρωπο <Και> έχω τη δυνατότητα να τον κρίνω βλέποντας το πρόσωπο του βλέποντας τις ρητίδες του το χρώμα της κόμης του και να υπολογίσει την ηλικία του και να πω κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτή η περίπου της ηλικίας, έχει αυτό το σωματότυπο και λοιπά. Αυτό είναι μία γνώση αντικειμενική των τον οφθαλμό μου Όμως, το να, το να ακούσω να δω τη συμπεριφορά του να δω τον λόγο του να δω το σχήμα που παίρνει το πρόσωπό του και μέσα από αυτό να καταλάβω την ψυχική του διάθεση, έχει να κάνει με άλλο αισθητήριο, διαφορετικό. Που δεν υπόκειται εύκολα σε μια αντικειμενική γνώση, αλλά έχει να κάνει με την ικανότητα μου να καταλάβω αν είναι χαρούμενος για παράδειγμα ή λυπημένος ο άλλος. Αν είναι εγωιστής ή ταπεινός, αν είναι κακόβουλος ή καλοδιάθετος. Αυτό όμως, πώς το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι γιατί είμαι έξυγνος στο μυαλό, δεν έχει και το αυτό, ούτε γιατί βλέπουν καλά τα μάτια μου και ακούν καλά τα αυτιά μου, αλλά μέσα από τον προσωπικό μου αγώνα, μέσα από την πάλη, την εσωτερική, την καθημερινή, να αναπτυχθώ εσωτερικά, να κινηθώ προς την αλήθεια, προς το φως, αυτό με έχει ταλαιπωρήσει αλλά μου έχει εκλεπτύνει την εσωτερική αίσθηση και αντίληψη και έχω τη δυνατότητα διακρίσεως να ξεχωρίσω σε ποια κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος αυτό ξεπερνά όμω την αντικαιμική γνώση είναι αυτό που εισπράττωμε που δεν το με έτσι γιατί βγάζει μια ενέργεια αυτά τα χαζά που λέμε ο άλλος αλλά μέσα από τον προσωπικό αγώνα αντιλαμβάνουν την κατάστασή του έτσι λοιπόν και ο Θωμάς θα μπορούσε να βρει έναν άλλο λόγο συνάντησης με τον Κύριον έναν άλλο λόγο βεβαιότητος της Αναστάσεώς του αλλά αυτός επέλεξε το χαμηλότερο επίπεδο το επίπεδο των αισθήσεων αλλά παρατάφτα ο Κύριος το απαντά συγκαταβαίνει στην κατάστασή του γιατί γνωρίζει την καλή του διάθεση γνωρίζει την εντιμότητα της καρδίας του ότι δεν το έκανε για να κυριαρχήσει πάνω στον Κύριο αλλά το έκανε για να δεχθεί να κυριαρχηθεί υπό του Κυρίου και να γίνει Απόστολός του Γι' αυτό το λόγο τα λέει ο Κύριος μακάρι μη και γιατί? γιατί μακάρι είναι αυτοί που δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτό που βλέπουν δεν εξαντρούν την έννοια της γνώσεως σε αυτό που βλέπουν αλλά σε ένα βαθύτερο αισθητήριο που αυτό δείχνει το δίκτυ της ζωής που έχουν μέσα τους η πίστη λοιπόν έχει να κάνει με τη διάθεσή μας να μην είμαστε εφησυχασμένη που ο εφησυχασμός είναι η νέκρωση είναι η ταφόπετρα στην πίστη και στην αναζήτηση και να αναζητήσουμε ο Θεός να γίνει ζωντανή πραγματικότητά μας αυτό όμως δεν εξασκείται μέσα σε μια διανοητική διαδικασία σκέφτομαι, συζητάω πάω σε ομιλίες αναλύω ο νους μου και άρα αποδεικνύω κάτι αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπική άσκηση με τον κόπο τον προσωπικό ο Κύριος λέει κάτι πολύ σημαντικό μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. τι θα ζουν τον Κύριο αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά όχι αυτοί που έχουν δυνατονούν επομένως ο τρόπος συνάντησης όραση του Θεού είναι η καθαρότητα της καρδίας μας που πολεμούμε τα πάθη αυτά που στέχονται εμπόδιο στο να μπορούμε να βλέπουμε ο Κύριος ως η αμετακίνητη αγάπη πάντα δίδεται στον άνθρωπο εμείς εμποδίζουμε τη δυνατότητα να δούμε και ακόμα η θεοποίηση η απολυτοποίηση της δυνατότητάς μου του νου για παράδειγμα ως τρόπος και μέθοδος να συναντήσω τον Θεό αυτό το δύο καθίσταται εμπόδιο γιατί είναι μία πράξη αφενός φιλαυτίας και θεοποίησης του εαυτού μου αφετέρου δε ξεπερνάει αλήθεια τον νου μου οπότε αυτό που θα καταλήξει ο νους μου θα είναι η φαντασίωση του Θεού το είδωλο του εαυτού μου που θεοποιώ και όχι ο Θεό. Γιατί ξεπερνάει τις δυνατότητες Τις νοητικές Ο απερινόητος Θεός Αλλά και γιατί Είναι μια πράξη φιλαυτίας Από την άλλη δε Και αν πιστέψω Ότι η αρετή μου είναι αυτή που μου δίνει Τη δυνατότητα να κατακτήσω Να συναντήσω τον Θεό Είναι άλλη μορφή του ίδιου πράγματος Θεωρώ ότι κατακτώ τον Θεό Θεωρώ ότι δικαιούμαι το Θεό γιατί αυτή την άσκηση Αλλά ο Θεός είναι χάρη, είναι δωρεά, μου δίδεται ούτως ή άλλως Άρα η αρα η ασκηση μου ποια είναι, να καθαριστούν οι οφθαλμοί μου Όχι για να μεταμίψει ο Θεός, ήδη μου δίδεται ο Θεός Για να μπορέσω να δω αυτό που μου δίδει Και στο βαθμό που καθαρίζεται ο άνθρωπος, στο βαθμό που αποκτά αφομοιωτική δύναμη και δυνατότητα στο βαθμό αυτό αποκαλύπτεται ο Θεός στην καρδιά μου και ο τρόπος να καλλιεργηθεί αυτή η αφομοιωτική δύναμη στον άνθρωπο είναι ο πόνος, είναι ο σταυρός είναι η ταπείνωση είναι η ταπείνωση θα μπορούσαμε να μην περνούμε τη δικασία του πόνου, κάποιος σόγγε, να πηγαίνει στον και κάνα αν ήμασταν ταπείνω δεν θα υπήρχε ο λόγος επειδή όμως δεν είμαστε ταπεινοί Στον βαθμό που εκούσε ταπεινονόμαστε Δεν υπάρχει ανάγκη του πόνου Επειδή όμως έχουμε τον εγωισμό μας Έχουμε τις αμαρτίες μας Υπάρχει ο πόνος Για να μας χαμηλώσει Για να φύγει Αυτό το πράγμα προς αμάς που είναι εαυτό μας Και μας εμποδίζει να δούμε τον Θεό Για να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό Και στο πρόσωπο του Χριστού να δούμε τον αληθινό μας εαυτό Γιατί είμαι θα μέλη του σώματός του στο βαθμό μου όμως που πιστεύω ότι η άσκησή μου με δικαιώνει αυτό είναι ένας φαρισαϊσμός και μια πλάνη η ίδια που και αυτός που πιστεύω με το μυαλό του θα εισπράξει θα συναντήσει τον Θεό. Άρα τι είναι η άσκησή μου είναι ο αγώνας μου <ΣΣΣ> να πολεμήσω την φιλαυτία μου την άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μου και να βρω την αληθινή αγάπη που είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Όταν κάποιος ξενυχτάει, κάνει την προσευχή του, κάνει τις νηστείες του, κάνει τις αγαθοεργίες του, δεν τα κάνει για να δικαιωθεί του παραδείσου, τα κάνει για να καθαρίσει η καρδιά του και να φουντώσει ο πόθο του για τον Θεό. Δεν, δεν κάνει την προσευχή μου για να πω έκανα αυτά, αυτή η προσευχή, αρα μου σώσε με". Ή καμιά φορά λέει κάποιος ξέφυγα τον κανόνα μου, κάνει τα την επόμενη μέρα και τρελαίνεται ο άνθρωπος Αλλά κάνει την προσευχή του, κάνει τον αγώνα του για να ζεσταθεί η καρδιά του Να είναι ζωντανό ο πόθο και να ζήτησει του Θεού και να φουντώσει αυτός ο πόθος Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχθεί τις δωρεές του Θεού Γιατί Πιο, τι μεγαλύτερη ταπείνωση από το να αναζητεί τον Θεό, να είναι ο πόθο σου, να αναζητεί τον Θεό και να μην σαν τίποτε η καρδιά σου. Και να εξακολουθεί να επιμένει, να προσέφιαζ, να σηκώνεσαι και να είσαι γεμάτο στα χασμουριά, να θέλει να ξανακυμηθεί, να έχεις την τηλεόραση, να θε να δει την εφημερίδα, να παίρνει τηλέφωνα, να πιάνει κουβέντα. Όλα αυτά γιατί. Γιατί τρομάζουμε να έρθουμε σε επαφή με την καρδιά μα που βλέπουμε ότι δεν έχει τη χαρά, δεν αντέχει τη χαρά ή δεν μπορεί να ζήσει την χαρά ή δεν μπορεί να διαχειριστεί την χαρά και κουράζεται από αυτή η, η, μια, μια αιτία που οδηγεί το άνθρωπο στα πάθη είναι γιατί δεν έχει κάτι καρδιά του εκρηκτικών που να του δίνει την αίσθηση ζωής και οδηγείται στο βαθμό που έχει αυτό το κένο μέσα του με τον ίδιο βαθμό οδηγείται στα πάθη οποιασδήποτε μορφής και είναι είναι άσκηση Να αφήσεις αυτά Τα αντίδοτα Αυτά τα πατηλά πράγματα Και να ζήσεις αυτή την αφόρητη κατάσταση Του αδιεξόδου του εσωτερικού Αλλά να επιμείνει και να ζητήσεις το έλεος του Θεού Αυτό το πράγμα Σε δυναμώνει εσωτερικά Και τι σημαίνει σε δυναμώνει εσωτερικά σε κάμπνη ταπεινών αντέχεις mm. και εκλεπτύνεται ο άνθρωπος γίνεται ευαίσθητη ύπαρξη στον βαθμό που ζει το δικό του πόνο ζει το εσωτερικό του αδιέξοδο το αφήνει να ζήσει και την ταλαιπωρία του ακόμα μπορεί να αντιλαμβάνεται και λεπτά πράγματα δεν είναι χοντροκωμένος άνθρωπος δεν ζει τη ζωή έτσι σαν μια μέρα έτσι, μια κατάσταση αφασίας και τον χώρο και τον χρόνο και τους ανθρώπους τους αντιλαμβάνεται είναι λεπτά τα αισθητηριά του και αντιλαμβάνεται και τον πόνο των άλλων ανθρώπων και δεν είναι αδιάφορη η ύπαρξη Αυτή λοιπόν είναι μια διαδικασία για να μπορέσει ο άνθρωπος να τοποθετηθεί διαφορετικά. Στο μυστήριο της ζωής. Στην ιερότητα του λόγου της ύπαρξής του. Για να μπορέσει να ξεφύγει από την επιφάνεια και να μπει σε αυτή την αλήθεια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν λειτουργήσει έτσι, όταν είναι έτοιμος... Βλέπετε μόλις συνέρχεται ο άντρα με τη γυναίκα δεν γεννιέται το παιδί Περνάει κάποιο χρονικό διάστημα Και όταν ακόμη γεννηθεί το παιδί γεννιέται ξαφνικά όριμος Περνάει κάποια ηλικία όλα έχουν έναν λόγο Όλα έχουν έναν λόγο πνευματικό Αν δούμε απλά τη ζωή θα δούμε ότι όλα έχουν να μας διδάξουν κάτι Δηλαδή η ζωή γεννιάται μέσα από τον έρωτα δεν μπορεί να υπάρξει, αν το παραλύσουμε πνευματική ζωή χωρίς έρωτα για τον Θεό Μα κανείς μπορεί να πει, δεν έχω τέτοια αγάπη για τον Θεό Μα και η επιθυμία Να βρούμε κάτι έξω από τα φθαρτά Και, και αυτή η εσωτερική ανησυχία αναζήτηση αλήθεια είναι ένας έρωτας Αυτόν μπορούμε να δώσουμε τίποτε άλλο Αν θα γίνει ενεργό ο έρωτας μας και θα ποθήσουμε τον Θεό, αυτήν η δουλειά του Θεού, το αφήνουμε σε Αυτόν είναι η τη της του. όταν λοιπόν λειτουργήσει έτσι, έτσι γεννάται η ζωή και από τη στιγμή που αρχίζει να γίνεται κάτι μέσα μας, να κυοφορείται κάτι μέσα μας θέλει κάποιο διάστημα, χρονικό να εξελιχθεί αυτό δεν θέλει διαμιάς για να πω πως η μάνα να προσέξει το παιδί περνά αυτή τη δικασία για να καταλάβει τι γίνεται για να συνειδητοποιείς τι γίνεται και να αρχίσει να αντιλαμβάνει και τους δυσκολίες και τους κινδύνους και να αρχίσει να σέβεται τον εαυτό τη και το κοιοφορούμενο έτσι υπάρχει και ένας χρόνος τη της χάρητος του Θεού για να μπορέσει να φτάσεις μέτρων ηλικία ο άνθρωπο. και μετά όταν γεννηθεί το παιδί τι γίνεται, δεν γεννιέται ξαφνικά Έχει, ο, ο, ο, ο Άγιος Θεός μας οικονόμησε έτσι τα πράγματα που οι, άν, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τους άλλους και είναι πιο ταπεινωμένοι είναι τα μικρά παιδιά και γέρη. γέροι όταν ερχόμαστε στη ζωή μαθαίνουμε την ταπείνωση και όταν φεύγουμε μαθαίνει την ταπείνωση γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να μπούμε στον παράδεισο δεν μπορούμε να γευτούμε τον Θεό δεν είναι τυχαίο Όπω δηλαδή όταν γεννιέται ένα παιδί τι κάνει για να δει, για να δει ο γιατρό ότι είναι καλά αν το... <συλίξε> <συλίξε> κλαίει λέει αν κλαίει <συλίξε> Δ λαι". Δ λαι". <συλίξε> δηλαδή η ζωή μας και η ένδειξη ζωή είναι το κλάμα. Και όταν φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, κλαίει γιατί πάει στην αληθινή ζωή. Έτσι, και μου, κα, μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει πάντοτε. Πέρα από το γεγονό ότι ο, κα, ο κάθε άνθρωπο θα φεύγει από αυτή τη ζωή, συνήθω ακούω που λένε ότι θέλει, θέλει νερό, λέει διψό. Δεν ξέρω αν σχετίζει τον κύριο μα που ήταν πάνω στο Σταυρό που Αλλά και βγάζει κάποιο δάκρυ, λέει. Το... Ο άνθρωπο ο οποίο πεθαίνει, δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό τέλος πάντων. Πάντω το κλάμα είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και είναι, αν θέλετε, και απόδειξη τη ζωή. Και απόδειξη ότι είναι ζωντανό ο άνθρωπο. Αλλά και όταν ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή και φεύγει, αδύνατο φεύγει. Δίνει όταν έρχεται στη ζωή. Δίνει αυτή την αδυναμία ο, ο Θεός στον άνθρωπο για να μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό από μόνος του ότι είναι αδυνατός, αλλά και κάτι άλλο να μάθει ότι έχει ανάγκη τον άλλον για να ζήσει και στα τέλη όταν ο άνθρωπος γεράσει και να καταλάβει ότι έχει ανάγκη του άλλους και να ταπεινωθεί έτσι και στην πνευματική ζωή δεν γίνονται ολαυτώματα ακολουθούν μία διαδρομή δεν μπορεί να λέει όλος ήρθα, εξομολογήθηκα και δεν είδα το Θεό ή πήγα, διάβασα, άκουσα και δεν κατάλαβα τίποτα, άρα ποιος Θεός <coughs> χρειάζεται ένα χρόνος, αλλά όχι χρόνος βιολογικός μόνο χρόνος ο οποίος έχει να κάνει και με τον εσωτερικό μας αγώνα την εσωτερική αναζήτηση του Θεού και τότε όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος και είπαμε έτοιμο είναι αυτός που είναι ταπινός; Όχι γιατί ο Θεός κάνει γούστο με το να μας συντρίβει Αλλά γιατί ο ταπινός άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει Δέστε Λαθόν ετέχθης από το σπήλιο Δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός χωρίς να το πάρουμε με είδηση Για να τον αντιλαμβάνονται οι ταπεινοί Ο ταπινός, ο ξυπασμένο λέει πολύ ψηλά δεν βλέπει τι του γίνεται Ο ταπεινο, Αντιλαμβάνεται, βλέπει Έχει ο ταπεινό είναι αυτό που έχει δυναμώσει το αισθητήριόν του. την οπτική του, τη γνωστική του ικανότητα. Για παράδειγμα, δεν κάνει αμαρτία. Νομίζει και νιώθει τόσο σημαντικό, αρχίζει και κρίνεις τον ένα και τον άλλο. Μόλι φάει καμία σφαλιά και έχει έρθει η πτώση, Πώ, τι έκανα. Βλέπει μέσα σου, λες τα χάλια σου και άρχισε να αντιλαμβάνει και γύρω σου τι γίνεται. Και λύνει τα πράγματα θετικά, με επίοικια, με αγάπη. Άλλιω, σε εξυπασμένο, δεν τι σου γίνεται. Εξήμα αυτή την έννοια λοιπόν. Τι έγινε και οι βοσκοί οι... ήταν οι πρώτοι πημένε που είδαν τον Χριστό. Λαθώνεται έχθηση από το σπήλαιο στους γνωστικούς, στους σημαντικούς, στους μεγάλους, στους ταπεινούς όμως ή στους φανερός, ή Αυτή είναι λοιπόν στο βαθμό που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, στο βαθμό αυτό μπορεί και βλέπει. Και όταν είμεθα έτοιμη μα χαρίζει ο Θεό την πίστη. Μην ανησυχούμε αν έχουμε αμφιβολίες Δεν είναι απιστία αυτό το πράγμα Απιστία είναι Να φυσικάζομαι πίσω από μια νεκράν πίστη Που απλώς φέρει το όνομα ορθόδοξος χριστιανό. Αυτό είναι απιστία Πίστη είναι Να πούμε σε μια διαδικασία αναζήτηση. Και αν δεν έχουμε τη βεβαιότητα Δεν πειράζει Εξάλλου είναι δώρο του Θεού Πίστη λογίζεται το να έχουμε θέληση να πιστέψουμε το να έχουμε επιθυμία να πιστέψουμε και να μπούμε σε μια τέτοια πρακτική διαδικασία που η πρακτική διαδικασία της πίστης είναι η καθαρότητα της καρδιάς μας που η καθαρότητα της καρδιάς μας ονομάζεται ταπείνωση και αγάπη έτσι Μπορεί ο άνθρωπος να μπει μετά στο φως, στη λογική της Αναστάσεως του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει το αναστάσιμο γεγονός, όχι ως μια ευαισθησία απλώς και φαντασία του νου, αλλά ως μια πρακτική πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Να δούμε, εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Αν κατάλαβα καλά, η δευτέρα παρουσία του Χριστό μας δεν θα είναι αυτός η πρώτη εξωτερική με τα φυσικά μας δάκεια, αλλά θα κάνω αντιδυκτήματα με, με τις, μας, τις ψυχικές μας ψυχικά. Την ξέρω. <laughs> Άλλος. Μπορεί να είναι και φόβος όμω. Μπορεί να είναι ο φόβος που μας κάνει να έχουμε, πώς θα το πούμε, μεταφυσικές ανησυχίες. Ε, δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι ο έρωτα. Και μάλιστα το βλέπουμε φανερά ότι όσο άνθρωπος προχωράει στην ηλικία, τόσο πιο πολύ αρχίζει μετά να, να φεύγει λίγο ο εγωισμός, να τρίβει τη γωνία σου και να αρχίζει να αναρωτιέται τι άλλο υπάρχει μετά. Ναι, αυτό είπαμε. Ο έρωτας με την έννοια του βιωματικού γεγονότος της θερμότητας για τον Θεό, για το πρόσωπο είναι χάρη είναι δώρο του Θεού αλλά και μόνο ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον φόβο να αναζητώντας είναι μια επιθυμία για τον έρωτα Μα τι είναι φόβος, ο φόβος τι είναι, ότι θα χάσει τη ζωή, έτσι δεν είναι είναι ογισμός βεβαίως. Αλλά τι άλλο δηλώνει ο φόβος. Φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα. Δηλαδή τι σημαίνει. Ότι θα πάψω να ευχαριστιέμαι. Θα πάψω να ζω. Άγνω. Το άγνωστο φοβάμαι. Αμφιβάλλω. Ο φόβος του ανθρώπου, η αμφιβολία. Το κενό που αισθάνεται το καλύπτει με τον έρωτα. Οποιασδήποτε μορφή. Άλλο αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει το σώμα του ανθρώπου, παιδεύεται από εδώ και παιδεύεται από εκεί για να καλύψει αυτή την ενοχή τη ύπαρξή του, αυτό την έλλειψη, αυτόν τον φόβο, αυτή την αναζήτηση, αυτή την αγωνία. Άλλο μπορεί να επιδιέται στην εργασία του και να γίνεται πολύ πράγμα, να κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Άλλο με την επιστήμη του. Άλλος με τα χρήματα, άλλος με τη δόξα, άλλος με το κοινωνικό έργο ακόμα. Πολλές φορές πολλά πράγματα που φαίνονται φιλάνθρωπα συνουσίαρχονται να κρύψουν την ανησυχία και τον φόβο μας. Επομένως έρχεται ο άνθρωπος με έναν τρόπο έρωτο, έ, έ, έρωτος για την ζωή να καλύψει τον φόβο εαυτός ο φόβος καλύπτει από τον έρωτα και την αγάπη του Θεού με την αναζήτησή του αλλά ασφαλώ βεβαίως ο φόβος ο φόβος του θανάτου δηλαδή είναι αυτός που διεγείρει τον άνθρωπο να αναζητήσει την αλήθεια μπορεί να είναι μία ανώριμος κατάσταση αλλά ανώριμοι είμαστε δεν φτάσαμε ακόμα στην κατάσταση της βεβαιότητος, της προσωπικής για την ανάσταση του Χριστού που να πούμε σε μια άλλη κατάσταση αναζήτηση της χάρητος του Θεού αλλά έστω να ξεκινήσουμε και από αυτήν τη διαδικασία μέσα από αυτόν τον φόβο έστω του θανάτου το φόβο του άγνωστου να αναζητήσουμε την γνώση της αλήθειας όπως ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας στους Αθηναίους ομίλησε για τον άγνωστο των Θεών για να τους παιδαγωγήσει στην αναζήτηση του Θεού για να γίνει γνωστός ο Θεός στον άνθρωπο δεν είναι κακό αυτό το πράγμα ούτε είναι κακό είναι να υποκριθούμε ότι δεν έχουμε φόβο δεν είναι κακό να, να, να αμφισβητούμε κακό είναι να υποκριθούμε τους πιστούς και μάλιστα κάκες στον είναι να οχυρωθούμε πίσω από ένα όνομα ορθόδοξος χριστιανός να νεκρωθεί πίστη μας και να μην αναζητούμε να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μας και μάλιστα επειδή ο άνθρωπος που δεν έχει την γεύση του Θεού και τέτοιοι είμαστε όλοι ψάχνουμε άλλους Θεούς να βρούμε ο καθένα σύμφωνα με την αχίλιόν του πτέρνα την αδυναμία βρίσκει κάποιου θεούς γιατί να κάνει όχι μόνο να καλύψει τον φόβο του αλλά να καλύψει και την επιθυμίαν του την επιθυμία για ζωή και αυτό όμω είναι η υποκρισία ζωής η υποκρισία χαράς είναι η αρχή να απεκδιθούμε να ξεντηθούμε αυτούς τους ψεύτικους θεούς και να μείνουμε μόνοι εγκατελειμμένοι ερημένη με τα κενά μας με τα συμφουβολίες μα, με τα διέξοδά μας με τα ψυχοπλακώματά μας να μείνουμε έτσι αληθινοί όμως στην κατάδυα μας ερημένη, πεσμένη στα πόδια του Θεού ζητώντα το ελαιό του τότε θα μπορέσει κάτι να λειτουργήσει μέσα μας αυτή η ψεύτικη που δημιουργούμε ο καθένας μας οι ειδονές του Βίου τούτου είναι που μας εμποδίζουν να ενεργήσει το φως του Θεού μέσα μας. Γιατί στους ταπεινούς επιβλέπει ο Κύριος. Και εμείς φοβούμεθα να αποδεχθούμε την ταπεινωσή μας. Που λειτουργεί μέσα μας ως κατάντια. Να αποδεχθούμε την κατάντια μας είναι η πρώτη ταπεινώση. Και να την αναφέρουμε στον Θεό. Και να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει. Γιατί δεν θέλουμε να καλύψουμε τη για τη ζωή, δεν θέλουμε να τα Όταν δεν έχουμε χαρά, λείπει ο Θεό στην καρδιά μας, έχουμε ένα κενό. Έχουμε κενό. Πρέπει κάτι να χορτάσουμε. Άλλο θα πάει στο φαγητό, άλλο θα πάει στου εραστέ, άλλο θα πάει στην δόξα άλλο θα πάει στο χρήμα. Α, ε, αυτά δεν προσπαθούμε να τα γεμίσουμε. Αυτό όμω. Κάποια στιγμή θα μα τρομάξει όταν γυρίσουμε πίσω. Θα λέμε: Γίνουμε 40-50 χρόνων, 60 χρόνων κάτσε και τίποτα και και ο θάνατο. Είναι τρομερό αυτό. Πώ αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, Πώ αντιμετωπίζουμε, Όταν είσαι 20 χρόνια, λε: ε, Στα 30 κάτι θα κάνω. Φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, κάτι μαγικό και θα τελειώσει η ιστορία. Έτσι θα μα ξεγελάει ο διάλογο. Πάμε στα 30 λέμε: Ε, τώρα α ένα παντρευτό και κάτι να δούμε τι γίνεται. Να κάνουμε και παιδιά και βλέπουμε. Μετά, πα 40 λε: Ε, μεγάλο και τα παιδιά μου. Κάτι θα γίνει, άσε τώρα να δούμε τι γίνεται Άσχημα νιώθω Και αρχίζουν τα πάθη Κάθε μορφή. Πέραν τα χρόνια Όταν όμω 60 χρόνια και επαλαβώσουν και λίγο τα μυαλά σου Και ξέρει ότι και οι συγγενούς σου Πάθαν και αλτσχάιμερ Λες τώρα τι θα έγινε εδώ πέρα Φτάνουν και τα 70 μου Και τι γίνεται, τι έζησα Ποια ιστορία ζωή διέγραψα Και έρχεται και ο θάνατος Και δεν έχει γίνει, γίνει τίποτα μέσα μου και κουράστηκε και του σταυρού μου να κάνω και τι συμμετάνγκε μου και τι δυνηστήρε μου. Βάρθηκα και τη Σαρακοσί, βάρθηκα και το Πάσχα, βάρθηκα και τα Χριστούγεννα. Και τι γίνεται, Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και εμεί τι κάνουμε, Μα τρομάζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα όπω ο ναρκωμανής Γιατί οδηγείται εκεί στι εξαρτήσει. Κάποιο κενό έχει και πιάνει αυτό, γατζένεται από εκεί. Και όσο βλέπει, Αχ, μπορεί να πεθάνω, πιο που οδηγεί στα ναρκωτικά. Για να καλύψει αυτή την απελπισία του. Πολλέ φορέ τα πάθη μα, ακόμη και οι ηθικέ πτώσει μα, είτε λέγονται σαρκικά μαρτύματα, είτε οικονομικέ ε, ε, ε, αδυναμίε, προέρχονται από την απελπισία τη ύπαρξή μα ότι δεν έχουμε χαρά και χάσαμε από τα χρόνια τη ζωή μα. Γι' αυτό η απελπισία είναι δαιμονική ενέργεια. Άστι αμαρτίε σου, ό,τι έγινε, έγινε, πέρασαν τα χρόνια. Και οτιούμε μπροστά και λέμε, πώ μπορεί να γίνει ζωντανό γεγονό ο Θεό για μα να αφήσουμε τους ψεύτικους θεούς και να λυπήσουμε στη δυνατότητα έστω και αν πέρασε τα χρόνια μας ο Θεός να γίνει η προσωπική μας αλήθεια Θα δούμε Συγγνώ ποιος, κυρία και μετά κάτω Λέω ακούω Λέω Θα για τα όνειρα που βλέπουν από ανθρώπου που χάσανε και ζητάνε ρούχα, πεινάνε κάτι ζητούν αυτή τελος πάντων, που έχουν εξήγει και είναι η γνώμη σα. δεν ξέρω, λοιπόν, κουράζομαι και δεν βλέπω όνειρα δεν τα θυμάμαι <laughs> αλλά δεν, πρέ, δεν, δι, δεν είναι ικανό να δίνουμε σημασία στα όνειρα δεν <laughs> είναι στο θέμα το όνειρο είναι κατά πόσο αυτός που έχει φύγει αν είναι δυνατό να έχει σχέση με αυτή τη ζωή την, που ταλαιπωριόμαστε εδώ τι ισιοτέ του κάνουμε. Παράδειγμα τώρα, μια φίλη λέει: Είδα τον πατέρα μου και δεν είχε... Ζήταγε για Τι θα. Δεν έχει αυτό. Τι ναι, θα. Ναι, δεν ναι. έχει αυτό που έχει χάσει έναν άνθρωπο. Όχι, μπορεί να του λέει και να πεινάει ανεξαρτήτως αν, ανεξαρτήτως να να ανεξαρτήτως των ονείρων οφείλουμε να έχουμε στη μνήμη μας, στη ζωή μας και στις προσευχής τους κειμένου αδερφούς μας και να, να αναπαύουμε την ψυχή τους με τα μνημόσυνα της προσευχής και τις ελλημοσύνης Ναι, ωραία. Να δούμε... Ναι. Θέλω λίγο κάτι να ρωτήσω σε σχέση πάνω, με τον Ιθωμά. Mm -hmm. Κατ' εγγύρι πώς μπήκε ο οργός άπιστος. Επειδή... Τι τον οργός. Δεν πάντως δεν είναι κλησιαστική η ορολογία. Mm -hmm. Αυτή ο άπιστος στομάς ε... ίσως είναι μια λαϊκή. Το ρωτάω με τον εξή λόγο. Διότι ξέρουμε λίγο πολύ ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι θεολογία εμπειρία. Ό,τι κάνουμε, αν δεν είναι δική μα εμπειρία, είναι τουλάχιστον περιγραφή εμπειριών άλλων. Οπωσδήποτε δεν είναι ένα καθαρά ε, ιδεατό γεγονό, κάτι το οποίο είναι έξω από μας. Επομένω, η πράξη του σώματος ανάγει ουσιαστικά αυτό το οποίο ονομάζουμε ταπεινό, την αφή, σε εξίσου υψηλό όσο το πραγματικό και το καρδιακό. Δηλαδή, είναι μια πράξη η οποία. Ξεσκαρτάρει κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο εμεί ονομάζουμε αίσθηση και το θεωρούμε πολλές φορές χωρίς να το κάνουμε επίτηδες, αλλά καμιά φορά βάζουμε πάλι σε διαβάθμιση και διαστρωμάτωση κάποια πράγματα. Δηλαδή λέμε οι αισθήσει είναι χαμηλά. Ξέρω εγώ το πνεύμα είναι υψηλότερα, η καρδιά είναι ακόμα πιο ψηλά κλπ. Υπάρχει Κάτω μια κλίμακα και ίσω αυτή η πράξη να. Αλλάζει αυτή τη μορφή της κλίμακα και να βάζει τον όλο άνθρωπο πια με τις αισθήσεις του, το πνεύμα του, την καρδιά στην πραγματική του διάσταση. Ναι, έχετε δίκιο στο γεγονός που λέτε ότι χωρίζουμε καμιά φορά τον άνθρωπο σε υλικό και πνευματικό μια μορφή της ιδιαισμού λάθος. Ολόκληρος ο άνθρωπος γεύεται την αλήθεια και έτσι είναι. Αλλά θα μπορούσε ο Θωμάς μέσα από τον Λόγο να βεβαιωθεί και την άσχαση του Χριστού και να συμμετέχει και το σώμα του να συμμετέχουν και οι αισθήσεις του άρα επέλεξε τις αισθήσεις χωριστά από τον Λόγο ξεκίνησε από τις αισθήσεις να προχωρήσει τον Λόγο που δείχνει αυτό, δεν αρνείται ο Χριστός και όλος ο Θωμάς ζητάει τον Κύριο και με όλο τον, Θωμα... με όλο τον Θωμάς είναι τέτοιο Κύριος, έτσι. Μόνο. ναι, το ακούω. Να σας πω κάτι. Δηλαδή... Ήκουσε τον ασπασμό της Μαρίας. Ναι. Ο ασπασμός. Ναι. Είχε λόγο. Η κάθε αφή και η κάθε αίσθηση δεν είναι εξαγιασμένη από μόνη της. Μιλούμε και τον εξαγιασμό της αφής και της αίσθησης που έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης. Έτσι δεν είναι. Επομένως δεν είναι η, η, η κάθε αφή, το κάθε άγγεγμα έχει ένα λόγο. Είναι νεκρό είναι ζωντανό ή έχει εκμετάλλευση ή έχει προσφορά. Λοιπόν, επομένως ε, ε, αυτό που ο, ο, ο, ο αναφέρει ο Κύριος Μακάρι με δόντες και πιστεύσοντες είναι θέλει να ανεβάσει τον τρόπο συνάντησης με τον Κύριο σε ένα, με έναν τέτοιο τρόπο που ζωντανεύουν και αισθήσεις. Που μπορεί να εξαγιάσουν και αισθήσεις. Όσο εμά έχουμε αντιληφθεί το Ισραήλ, είτε μπορεί να συνέβη μπορεί να το θέλουμε ή γιατί μας μάθανε <coughs> και μετά πιστώ ότι, ξέρω, αυτό που κάνει νόμιμο πνευματική ζωή είναι αυτό το ψεύτικο, άσομαι. Αυτή ή δεν μα μάθανε. Και να πιστώνουμε ότι αυτό που κάνει όμορφη ζωή είναι αυτό το ψεύτικο, α πούμε. Αυτή η συνήθεια ή η εμπειρία, όπω θα το λέγαμε, μπορεί να αξιοποιηθεί για να γνωρίσουμε πραγματικά ξέρω, αυτό που μα. Και είναι αυτή η συνήθεια. Νομίζω όταν κανεί ξεκινάει έναν αγώνα, μια προσπάθεια που μπορεί να φαίνεται όχι ουσιαστική δεν πρέπει την αφήσει και το εξωτικό στοιχείο και εξωτερική άσκηση παίζει ρόλο αλλά να μην μείνει σε αυτό και να προχωρήσει είναι το θέμα. να μην επαναπαυθεί το ότι κάνει λίγο προσευχή για παράδειγμα αλλά να κάνει και πολύ και ποιοτική προσευχή και να κάνει και κόπο και να κάνει και άλλα πράγματα και να μην θεωρήσει ότι αυτό είναι που θα τον σώσει αλλά η χάρη του θεατοσώση. Η προσευχή υπάρχει για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού ή μάλλον για να, αποκα... να υπάρχει δυνατότητα να βλέπουμε την αποκυκαλυμμένη χάρη του Θεού. Αλλά μην παρεξηγήσουμε αυτό που υπόθηκε ότι να μην μείνουμε στο τυπικό, ότι εντάξει, δεν χρειάζεται τούτο, χρειάζεται το άλλο, δεν χρειάζεται το παράλληλο. Αυτό είναι διαστροφή. Και το τυπικό χρειάζεται, εφόσον ο μάλιστα υπάρχει διάθεση για το ουσιαστικό. Και εφόσον είναι σωστά τοποθετημένο Να δούμε καταρχήν λίγα έτσι γιατί πέρσι και ο χρόνος Ένας, ένας γέροντας ο Γέρο Που ζει, ζούσε βιωματικά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού Πως είναι ο λόγος του Πως είναι το πνεύμα του Πως αντιλαμβάνεται πολλή λεπτά πράγματα Που εμεί τα περνούμε έτσι Σε μια κατάσταση αφέλεια και αφασίας Λέει η γέροντας λοιπόν Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά Χρειάζεται μεγάλη προσοχή Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με αγαθόν τρόπο Τίποτα το κακό να μην σκεφτόμαστε για τους άλλους Δέστε αυτή η κουβέντα είναι λόγο ζωή. Τίποτα κακό να μην σκεφτούμε για του άλλου. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο πρόσκοπο. Μπορεί να το κάνει και ένα καλό χριστιανό που του είπα να κάνει έτσι. Ο γυράντα το από την καρδιά του. Δεν πιέζει για να το κάνει. Είναι η ελευθερία του αυτό. Είναι η χαρά του αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι ζωή και αν δεν κάνει αυτό δεν έχει ζωή. Τίποτα το κακό να μην σκεφτόμαστε για του άλλου. Και ένα βλέμμα και ένα στεναγμό επιδρά. Στους συνανθρώπους μας Δεν λέει ότι είναι κακό για μας μόνο Επιδρά στου συνανθρώπους μας Ακούστε τι λέγει Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα και αγάπη Αυτά να μεταδίδουμε Μπορεί κανείς με την πρόφαση ότι είναι πατέρας, είναι μάνα Είναι πνευματικός, είναι αφεντικό, είναι δάσκαλος Μπορεί να αγανακτεί Αυτή η αγανάκτηση δίνει αρνητισμό στον άλλον άνθρωπο του κάνει ζημία. Δεν τον ωφελεί. Πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο τα λόγια μας, όχι μόνο τις συγκριμάτσεις μας, αλλά και την καρδιά μας. Να είναι ήσυχη, ειρηνική, καλή για τον άλλο. Να προσέχουμε, λέει, να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Μόνο να προσευχόμαστε για αυτού με αγάπη. Ό,τι και αν κάνει ο συνάνθρωπός μας, ποτέ να μην σκεφτόμαστε κακό για αυτόν. Αυτή η κουβέντα που μπορεί να ακούγεται Κλασική, κλισέ, χριστιανική, το λένε οι χριστιανοί. Και να την ακούμε και να κουραζόμαστε και να είναι και ψυχολογικοί. Μην το κάνει αυτό, τρελαθείτε. Βγάλετε την ενέργεια από μέσα σα και να είστε και ισορροπημένοι. Δίκιο έχω Αν δεν έχει μέσα σου την αγάπη του Θεού και αν δεν έχει γευτεί την ανάσταση του Χριστου και το φω αναστάσεω, έτσι είναι. Αν το και δεν τα πίεση αυτό Είναι φω, είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό. Βλέπετε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο Ευχότανε κύριε μη στήσει αυτή την αμαρτή εντάφτη Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς Δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε για τον άλλο ότι θα, ότι θα του δώσει ο Θεός κάποιο κακό ή θα τον τιμωρήσει για το αμάρτημά Του Λέμε καμιά φορά Και χωρίς να γνωρίζουμε τον άνθρωπο βλέπουμε κάτι αμαρτήριο ε, θα τον τιμωρήσει ο Θεός Σαν να κι εμείς έχουμε αποθυμί να ποτέ να αμαρτάνουμε Σαν να μα λείπει κάτι, σαν να δεν ευχαριστείόμαστε τη ζωή και ζηλεύουμε από μαρτάνιο άλλου έτσι εύκολα και λέμε: ε, Θα την τιμωρήσει ο Θεό, θα το δείξει ο Θεό. Ή για να υποστηρίξουμε δίθεν ένα ηθικό μέτρο μέσα μα, το παίζουμε ηθικολόγοι και το λέει παρακάτω ο Γέροντα. Αυτό ο λογισμό φέρνει πολύ μεγάλο κακό, χωρί εμεί να το αντιλαμβανόμαστε. Πολλέ φορέ θα αγναχτούμε και λέμε στον άλλο: Δεν φοβάσαι τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν φοβάσαι εμεί σε τιμωρεί, Άλλη φορά πάλι λέμε, ο Θεός δεν μπορεί, θα σε τιμωρήσει για αυτό που έκανες. Ή, Θεέ μου, μην κάνεις κακό σε αυτόν τον άνθρωπο για αυτό που μου έκανε. Ή να μην πάθει αυτό το πράγμα ο τάδε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βαθιά μέσα μας την επιθύμια να τιμωρηθεί ο άλλος. Πολλοί άνθρωποι και συνεξομόροιξε λένε, Πάτερ, με έβλαψε. Δεν του κρατάω κακό. Ε, μια πικρία έχω. Λένε καλυμμένα την οργή μα, την νησικακία μα για τον άλλο. Και αυτή η πικρία γίνεται πικρό ποτήρι για τον άλλο γιατί ξαφνικά νιώθει άσχημα, δεν ξέρει τι του συνέβη. Μεταφέρεται αυτό ο αρνητισμό. Αφήσει πόλεμο. Συγγνώμη. Αφήσει πόλεμο. Αυτή η πικρία δεν είναι αφήσικη. Όχι, δεν είναι αφήσικη. Δεν είναι αφήσικη. Αλλά όλα τα φυσικά πεθαίνουν. Εμεί θέλουμε κάτι που δεν πεθαίνει. Αντιόμο να ομολογήσουμε το θυμό μα. Για το σφάλμα του Παρουσιάζουμε με άλλον τρόπο την αγανάχτησή μας Και δίθεν παρακαλούμε τον Θεό για αυτό Και τον παρακαλούμε Έτσι όμως στην πραγματικότητα Καταριόμαστε των αδελφών Και αντί να προσευχόμαστε λέμε Να το βρεις από τον Θεό Να σε πληρώσει ο Θεός για το κακό που μου έκανες Και τότε πάλι ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός Και λέμε τι λέμε Εγώ πάτερ δεν τον τιμωρώ το συγχωρώ. Α τον, τον κάνει ο Θεό ό,τι θέλει. <laughs> το συγχωρούμε κάτι τα άλλα. Γιατί δεν λες ο Θεό να τη συγχωρήσει και αυτό και σένα. Και λες άστο τον κρίνει ο Θεό. Έχω το συγχωρώ. Ε, ο Θεό άστον τον κρίνει. <laughs> είναι σαν να λέμε Θεέ μου ότι μόλις θα τον ισορροπήσουμε. <laughs> Ακόμη και όταν λέμε Α είναι βλέπει ο Θεό, λέμε Μου το έκανε αυτό. Α, ευτυχώς μου πάει και Θεό. Λέμε και βλέπει. Η διάθεση της ψυχής μας συνεργεί κατά ένα μυστηριώδη τρόπο. Επηρεάζει την ψυχή του συνανθρώπου μας. Και αυτός παθαίνει κακό. Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον. Όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα και όντως ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς. Αυτό γίνεται από τη δική μας αγανάκτηση. Εμείς μεταδε, μεταδίδουμε μυστικό το τρόπο την κακία μας. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου, μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Ο Χριστός πότε δεν θέλει το κακό, αντίθετα παραγγέλει: Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να προσέχουμε όχι μόνο τα λόγια μας και τα αισθήματα της καρδιάς μας. Να προσέχουμε την καρδιά μας και μια δυσαρέσκεια για τον άλλο και ένα σφίξιμο που νιώθουμε για τον άλλο. Κάνει ζημία, καμιά φορά, τι κάνουμε, έχουμε μια σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο, έχουμε έναν ανταγωνισμό και πολλές φορές και σε δικούς μας όλους και στο ζευγάρι γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχουμε ένα σφίξιμο μέσα μας. Και λέμε, δεν τον έβρισα, δεν του έκανα τίποτα και αυτό μου φέρθηκε έτσι ή αυτή μου φέρθηκε έτσι. Αλλά τι γίνεται, δεν τον κακολόγησα, δεν έκανα, αλλά μέσα είχα μια καρδιά τόσο σφιχτή που βγάζε τέτοια ατμόσφαιρα γύρω που ο άλλο αμέσω πάθαινε. Δυσκολευότανε. Δεν αισθανόταν ελεύθερα, δεν αισθανόταν άνετα. Και του έβγαναν άλλε καταστάσει, δυσάρεστε. Μέσα μα, λέει ο Γεροπορφύριο, υπάρχει ένα μέρο τη ψυχή που λέγεται ηθικολόγο αυτό που λέγαν προηγουμένως εντός εισαγωγικών ο ηθικολόγος αυτός ο ηθικολόγος όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται επαναστατεί ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή δεν τα βάζει όμως με τον εαυτό του αλλά με τον άλλον και αυτό δεν το θέλει ο Θεός λέει ο Χριστό το Ευαγγέλιο ο ούν διδάσκον σε αυτόν ο διδάσκεις ο κοιής μην κλέπτην κλέπτης Μπορεί να μην κλεπτώμενο όμως, φωνεύομαι, κακίζουμε τον άλλο και όχι τον εαυτό μας λέμε παραδείγματος χάρη, έπρεπε να κάνεις αυτό, δεν το έκανες, να τι έπαθες Στην πραγματικότητα επιθυμούμε να πάθει άλλος κακό Για να δικαιωθούμε, για να φανούμε έξυπνοι, Η λογική. Όταν σκεπτόμαστε το κακό τότε μπορεί πράγματι να συμβεί Κατά ένα μυστηριώδη και αφανή τρόπο Μειώνουμε στον άλλον τη δύναμη να πάει στο αγαθό Του κάνουμε κακό Πολλές φορές μας πιάνει να κάνουμε κηρύγματα, να φτιάξουμε Αλλά δεν μεταφέρουμε δύναμη στον άλλο, ελπίδα στον άλλο Και με τα λόγια μας δεν μεταφέρουμε ελπίδα Και με τον καλόν λόγο και την προσευχή μας Και με τον πόθο της καρδιάς μας Να δίνουμε ελπίδα στον άλλον άνθρωπο Πολλέ φορέ διδάσκουμε, κάνουμε κηρύγματα, ελέγχουμε τον άλλο και έχουμε μια καρδιά σφιχτή, ανελεήμων αν καρδία. Και τι κάνουμε, με τα λόγια μα στέλνουμε τον άλλο στον Χριστό, με τη διάθεση το στέλνουμε, το στέλνουμε μακριά από τον Χριστό. Γιατί δεν έχουμε ελεημοσύνη καρδιά. Μπορεί να γίνουμε τι, να αρρωστεί, να χάσει τη δουλειά του την περιουσία του. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε κακό μόνο στον πλησίον μα, αλλά και στον εαυτό μα. Γιατί απομακρυνόμαστε από την χάρη του Θεού. Και ο τότε προσευχόμαστε και δεν εισακουόμεθα. Ετούμεν και ου λαμβάνουμε Γιατί το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό. Διότι κακώς ετούμεθα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να θεραπεύσουμε την τάση που υπάρχει μέσα μας να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε με κακία για τον άλλο. αυτό η δουλειά δική μας, προσωπική, δεν ξέρω ο καθένας. Μην ξεχελάμε του πνευματικούς, ούτε των θεών τον ίδιο πρέπει να κάνουμε δουλειά, να θεραπεύσουμε μέσα μας την τάση που υπάρχει να αισθανόμαστε κακοί για τον άλλο και να με συγχωρέσουν οι γυναίκες κύριος πιο πολύ οι γυναίκες έχουν αυτήν η, η κακία ο άντρας η τάση προς τον εγωισμό, προς την οργή η γυναίκα προς την κακία γιατί υπάρχει ζήλια υπάρχει ο και πρέπει να πολεμήσει με την καρδιά της ιστοδικά αυτήν την τάση να σκέπτεται με κακία που επηρεάζει η του τους γύρω της Είναι δυνατόν να πει κάποιος έτσι μου φέρετε ο Τάδε θα πρέπει να τιμωρηθεί από τον Θεό και να νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία Είναι όμως πολύ λεπτόν πράγμα να διακρίνει κανείς αν έχει ή δεν έχει κακία Δεν φαίνεται καθαρά Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μα και πως πρέπει αυτό και πως αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα δεν συμβαίνει το ίδιο αν πούμε με τα φόβου ότι ο άλλο δεν ζει καλά και να προσευχόμαστε να το βοηθήσει ο Θεό και να το δώσει μετάνοια. Δηλαδή, ούτε λέμε, ούτε κατά βάθο επιθυμούμε να τον τιμωρήσει ο Θεό για αυτό που κάνει. Τότε όχι μόνο δεν κάνουμε στον πλησίον κακό, αλλά του κάνουμε και καλό. Όταν εύχεται κανείς για τον πλησίον του, μια καλή δύναμη βγαίνει από αυτόν και πηγαίνει στον αδελφό και τον θεραπεύει και τον δυναμώνει και τον ζωογονεί. Μυστήρε που φεύγει από εμά αυτή η μυστήριο πως φεύγει από αυτή η δύναμη Όμω, πράγματι αυτός που έχει μέσα του το καλό στέλνει την καλή αυτή δύναμη στους άλλους μυστικά και απαλά στέλνει στον πλησίον του φως που δημιουργεί έναν κύκλο προστασίας γύρω του και τον προφυλάσσει από το κακό όταν έχουμε για τον άλλον αγαθή διάθεση και προσευχόμαστε θεραπεύουμε τον αδελφό και τον βοηθάμε να πάει προς τον Θεό αυτά τώρα δεν είναι επιστήμονικά πράγματα δεν τα δέχεται η αντικείμενική γνώση. Υπάρχει ένα άλλο ασυτητήριο πνευματικό που λειτουργεί στον άνθρωπο που έχει στραφεί και έχει γευτεί την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι άλλη ιστορία επειδή είναι ολόκληρο το πούμε την άλλη φορά. Γιατί πέρασε και ο χρόνος μας. Θα πούμε πρώτα ο Θεός την άλλη τρίτη αν ζούμε. Ε, ναι. Πάνω σε αυτό που είπατε, θεραπευόμαστε κι εμείς αυτόματα. Γιατί ναι. το έχω διαβάσει αυτό Ακριβώς. και γίνει και πράξη στη ζωή μου, χωρί να το καταλάβετε. Ακριβώ. είναι αυτόματη η εκκλησία. Επίση, από την Δευτέρα ξεκινήσαμε 40 λίτροι στην Εκκλησία. Όσο θέλετε, μπορεί να λειτουργήσετε. Τα καθημερινά έχουμε βια λειτουργία. Χρυστό είναι στυκνικρόν, θανάτουσα να το πατήσετε και έτσι μνήμα ζωή. χαρισάμενος.